Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο Radio Αρτά στου 101,5 Κυρίες μου και κύριοι 12 12 να είναι οι ώρες τους Των Ευρωπαίων 12 Φεβρουαρίου Σου. Κυρίες μου και κύριοι εδώ είμαστε Σου. Με την εκπομπή στον τοίχο Σου. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου στο 2681 4060 μπορείτε να μας πείτε τα ωραία σας. 2681 4060 πολλού χαιρετισμούς και καλημέρες και στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εκτός αέρος-αέρος από το ιερό Ιντερνέδιο στη Νάουσα, στη Βέρια στη Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη στη Αθήνα και όπου αλλού. Πολλές ευχαριστίες και καλημέρες στα ραδιόφωνα που μας κάνουν, την τιμή να μας αναμεταδίδουν. <μπισκόλωνα> <μπινιστικοί> <μπινιστικοί> ο Κώστας Γκιόνης, ο Ελεύθερη Ραδιοφωνία Κοζάνης, ο... <μπινιστικοί> ο Νίκος ο Αμάραντος, Κύπρος, ραδιο Ar Art FM, Ελλάς. Ελλάς. Art FM Ελλάς. <μπινιστικοί> Άλλο. Μου βγάλει τον κατάλογο καναλάρχης. Τον ραδιοφώνων, το ράδιο Γουαδελούπη, so ευχαριστούμε πάρα πολύ, so, so. Κυρίες μου και κύριοι, και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα, so, so, so. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την. Uh, so, so. την. Uh, πώ τη λένε, so, so. Ε, την uh, εκπομπή του Life and Style so, so. Ε, στο Eurogroup. So, so. Ο Βαρουφάκη εμφανίστηκε so, so. με πτήκαρο ασπρόμαυρο που και ένα μπερμπερις ε, κασικόλ το οποίο είχε ανέμελα ριγμένο στο σβέρκο του με αυτό που λέμε να τον βερκόσεις ναι λοιπόν ε, ο Σόιμπλε εμφανίστηκε με καροτσάκι φεράρι ε, κουστούμι χαρμάνι η Κριστίν Λαγκάρντε επέλεξε ένα δερμάτινο στενό σακάκι σε heavy metal style ε, η συμφωνία είναι απόπατο style Ακόμα περιμένουμε. Και θα περιμένουμε. Όπω θα περιμένουν και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, όπω θα περιμένουν και οι 1.000 ανασφάλιστοι, όπω θα περιμένουν και οι κλει κλεισμένε επιχειρήσει. Αλλά κυρία μου και κυρία μου, πλήθη λαού ξεχύθηκαν χθε ε, στι κεντρικέ πλατείε των ε, μεγαλοπόλεων. Στην άρτα μας γύρω στο 2-200 εκατομμύρια κόσμος. Και νομίζω ότι ο Σόιμπλε σκιάχτηκε Βέβαια θα μου πεις απ την, Μια καλό είναι αυτό Διότι ε, βγήκε ο κόσμος στο δρόμο ρε παιδί μου Βγήκα στο δρόμο Βγαίνεται μια επανάσταση Ξέρω εγώ τι να σου παράσει. Αυτά που λες μεγάλε Εντάξει όταν... μην νομίζεις Ότι εκεί πέρα κάτι δεν έγινε στο <coughs> Μετά από του σανεργός θα σου λέω Και τι έγινε στο Eurogroup εγώ. Κύκο... Κάτι έγινε εκεί και σηκώθηκε δύο ώρες πριν να λήξει η συνάντηση, ο σύμμαχός σου, φίλος, ο αδερφικός, ο Σόιμπλε σηκώθηκε και έφυγε. Πάτησε το κουμπί στο καρουτσάκι, παπ, και εκτινάχθηκε. Ε, θεωρώντας λέει ότι βρέθηκε μια μίνιμουμ συμφωνία με την Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η μίνιμουμ συμφωνία μετά τηλεφωνήθηκε ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη Ο Βαρουφάκης δεν δέχτηκε να γίνει κοινό ανακοινοθέν Για να μην φανεί ότι η Ελλάδα συμφώνησε σε παράταση του προγράμματος Το μνημόνιο τώρα το λέμε πρόγραμμα Κάπως το λέμε τελος πάντων Και τώρα θα περιμένετε ε, Μέχρι το Eurogroup τη Δευτέρας Από Δευτέρα σε Δευτέρα θα πηγαίνουμε Κατάλαβες από Δευτέρα σε Δευτέρα. Εν τω μεταξύ καλό θα είναι, μια και η κυβέρνηση είναι επαναστατική και κομμουνιστική και οι λογαριασμοί που μας έρχονται από τη ΔΕΗ, από την Εφορία, από το... απ την ΕΙΔΑΠ, να πηγαίνουν από Δευτέρα σε Δευτέρα. Γίνεται ρε παιδιά και αυτό. Δεν γίνεται, θα μου πεις. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτά που λες. Λοιπόν, που λες κυρία μου και κύριε μου, αυτά με το Eurogroup ε, Αλλά σύμφωνα με την ε, έγκυρη εφημερίδα Financial Times είχε συμφωνηθεί ένα κοινό ανακοινοθέν που θα, αναφερότα... θα αναφερόταν. Η Καρκώθην, με συγχωρείτε λοιπόν. Τι θα σε έλεγα, Σύμφωνα λοιπόν με τους Financial Times. Αχ, κύριε Βαρουφάκη. Ορίστε, Ελάρε. Καλή σα μέρα, κύριε. Καλή σα μέρα. Φλάκωση <laughs> και οσόιμπλε. Χαααα. Ναι, ναι, Yeah. <laughs> γεια σου φίλε μου, γεια σου, καλή σου μέρα Μάθανε ότι ε, τρογόμαστε, Πλάκουσε και ο Σόιμπλε, όπω ναι, όπως το λες Πάντως σύμφωνα όπως λέγαμε με τους Financial Times Είχε συμφωνηθεί ένα κοινό ανακοινοθέν Που θα αναφερόταν οι λέξεις γέφυρα χρηματοδότησης, παράταση Κάτι τέτοια Και ας πούμε η λέξη παράταση σημαίνει παράταση του τρέχοντος πακέτου διάσωση Των 172 δις Τόσο είναι το πακέτο να σε σώσουν. Αυτό λύγει τέλος Φεβρουαρίου, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με, το... με την εφημερίδα του Financial Times, φόβισε τον Αλέξη αυτό ότι επικοινωνιακό θα σήμαινε παράδοση ανεφόρων. Ε, εντάξει, θα παραδοθούμε, αλλά να βάλουμε και όρους, ρε παιδιά. Χαϊδέψτε μας και λίγο, κάντε μας και λίγο γούτσου γούτσου, δεν μα περνάτε όπω μα παίρναγαν οι Σαμαροβενιζέλη. Άνευ βαζελίνης, κρίμα ή μέθα Τέτοιες ε, πληροφορίες ε, φέρνουν, φέρνουν γύρω γύρω Και το θέμα είναι ότι ε, Θα λήξει κάποια στιγμή Κάποια στιγμή θα λήξει Πώς το λένε αυτό η παρά, Πώς το λένε την παράταση Πώς το λένε αυτό που δίνουν στην αρχή τη κυβερνήσης Και στα τέτοια ε, Περίοδος χάριτος. Θα λύξει κάποια στιγμή Πού θα πάει η περίοδος χάρητος Πού θα πάει περίοδος χάρητος Θα λήξει Τι θα γίνει τότε Τι ακριβώς ένας, Πείτε μας ρε παιδιά τι θα γίνει Γιατί εσείς βλέπετε και πολιτικά προς. Θα γίνουν 100 πρώτες μέρες Και τούμπα να έχουμε 10 100 πρώτες μέρες και 200 πρώτες μέρες Λοιπόν Αν ισχύουν αυτά τώρα λέμε Που λένε οι Financial Times Αν ισχύουν Θα μου πεις γιατί να μην ισχύουν Γιατί όπως έλεγα και χθε. Ο Αλέξης, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος καλός, καλών προθέσεων ή να φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων Άρα ή γύρω του Είναι... Όχι ότι είναι κακό προθέσεων Δηλαδή πίστευες εσύ ότι ας πούμε ότι είσαι τσίπρας Εσύ τώρα, είσαι τσίπρα. Μπορείστε κύριε Τσίπρα Όχ Ναι, ναι, ήταν... Ήταν μία ευχάριστη ατμόσφαιρα Ναι Ήταν έξω σύνταγμα ναι Και θα ακούγανε άλλη παράταση Και θα βάραγαν την, την ισπανική υποχώρηση μετά Μα άσε Δεν μου λέει ένας φίλος εδώ Κάπως έτσι είναι μου λέει Η ιστορία πιστεύω ότι κάπου εκεί κινείται η αλήθεια Στους financial times να σου πω κάτι τώρα, ας πούμε ότι εσύς είσαι ο Τσίπρας. Καλός ένας... προθέσεων. Εγώ καλό είμαι παιδί μου να το δεχτώ ότι είσαι καλός προθέσεων. Θα βάζες... Γιατί Πες μου τον λόγο που θα βάζεις Υπουργό το βαρουφάκι. Ποιος είναι ο λόγος, θα τον βάλει επικοινωνιακά α πούμε. Ε, ε, να τον βάλεις γιατί... γιατί τον έβαλες Υπουργό, λέω εγώ τώρα. Ρε παιδί. Γιατί έβαλες Υπουργό Εξωτερικών, πώς τον λένε αυτόν το... τον απίθανο εκεί να βγουν. Λοιπόν και κάτι άλλο. πάντων. Ε, για, αυτό τώρα γιατί το αναφέρουμε διότι δεν θα την ονομάσουμε Κολοτούμπα την έλευση και της ελπίδας και της αξιοπρέπειας και όλων αυτών θα το ονομάσουμε ούτε υποχώρηση, για να μην κακοκαρδίσουμε κανέναν θα το ονομάσουμε πως να του δώσουμε ένα όνομα εμείς ε, Καλή Τυπίστη ε, θα, θα κάνουμε θα, για να μην πάμε κόντρα στους συμμάχους θα κάνουμε πολιτική Καλή τι αρέσει αυτό Ορίστε. Ναι παιδάκι μου Αλλά δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι τώρα Μην γίνεστε άγριος κύριε Τυλακράτα Ναι Δεν θέλω Ναι Δεν. δεν έτσι. Ναι Δεν θέλω να το λέω ε, Κολοτούμπα και κυβίστηση Αυτά είναι, Δεν είναι της αριστεράς Αυτά είναι της δεξιάς του Εμείς θα το πούμε κάπως αλλιώς Να το πούμε Ξέρω εγώ κουμπάω Κάπως να το πούμε Πώς να το πούμε θα του, θα του δώσουμε μια ονομασία Μην στεναχωριέστε Παρένθεση Εμείς θα βάζουμε πάντα μπροστά του 1,5 εκατομμύριο άνεργους Τα 500.000 κλεισμένα μαγαζιά Τους 500 μνημονιακούς νόμους Και τις 6-7.000 τροπολογίες Και όλα αυτά τα πράγματα Γιατί όπω λέγαμε και χθε, Η προτεραιότητα της κοινωνίας Αυτή τη στιγμή Δεν είναι να, να ξανακάνεις την ΕΡΤ να ξαναχώσεις μέσα στο... στο κόλπο να πούμε την κατάσταση λέμε κάνε ό,τι θέλεις αλλά δεν είναι η προτεραιότητα της κοινωνίας ούτε η προτεραιότητα της κοινωνίας είναι από τις 11.000 προσλήψεις στο δημόσιο οι 7.000 να είναι στα σώματα ασφαλείας λόγω συνταξιοδοτήσεων δεν με καταλαβαίνεις βγήκαν στη σύνταξη οι άλλοι βγήκαν στη σύνταξη να πούμε να μην χάσουν το μπιζαχτά υπερπατρίδος λοιπόν μεγάλε Αυτά είναι προτεραιότητα τώρα Ή να βαρέσει κανένα ματρακάς Ή να βαρέσει κανένα γκάσμας Ή να ανοίξει καμιά βιοτεχνία Ή να ανοίξει κανένα... Ποια τι, τι είναι προτεραιότητα Επειδή στα αριστερή λέω γι' αυτό να πούμε με... Λοιπόν, με με... Στο Eurogroup Πάντως ο Βαρουφάκης Παρακαλώ Ελα yeah, κατάλαβα εντάξει έξι παραπάνω καλό δεν είναι αυτό να σε καλά να σε καλά η... καλή σου μέρα καλή. Ναι, ναι ναι τώρα τώρα ναι. μάλιστα να σε καλά θεοδοσία μου η φίλη μου η θεοδοσία από μου λέει θα σου πω αμέσως ποια είναι η διαφορά της νέας της νέας δημοκρατοκο... που κυβέρναγε με την αριστερά κυβέρνηση όταν κυβέρναγαν αυτοί, πριν 15-20 μέρε η θερμοκρασία στο σπίτι μου ήταν 2,2 βαθμούς μείων. Σήμερα που κυβερνάει η αριστερά είναι 4,2 βαθμούς μείων. Άρα πρέπει να είσαι ευχαριστημένη η θεοδοσία μου, αυξήθηκε. Γι' αυτό θα τονίσουμε και θα λέμε τις προτεραιότητες. Αλλά ποιος ακούει κανένας για προτεραιότητες? Από ό,τι είδες και άκουσες, οι προτεραιότητες είναι αλλού. Πέσανε με τα μπούνια πως θα ξαναστήσουν το, το συνδικαλισμό του δημοσίου. Πώς θα, ό, όλη αυτή η ιστορία. Με, το πρώτο τους μέλημα ήταν αυτό. Ο Βαρουφάκης εντωμεταξύ στο Eurogroup. Είχε μαζί του το James. Το Galbath που λέγαμε προχτές. Από το Ιστιτούτο Λεβί, Το Ινστιτούτο Λεβί εμφανίστηκε στην Ελλάδα αγαπητέ μου. Την, την είδεση στην είχαμε πει στο Μέγαρο Μουσικής. Και το έφερε να μιλήσουν για την οικονομία και για τη λευτεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργό πως τι λένε τέτοια είναι του Ιστιντού του πως τι λένε μωρέ δεν την τέλος πάντων που την βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρόσεξε πρόσεξε ποια άλλη ήταν μαζί του στο Ιστιντού στο... παρακαλώ we'll μπράβο ναι κάπου τη κάπου τη διόρισε υπουργό τώρα I'm πού τη Α, μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Ράνια Αντωνοπούλου, ναι. Η Ράνια Αντωνοπούλου, λοιπόν, φυτεμένη από το Ινστιτούτο Λεβί στο Επικρατεία, στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι, θα, θα μα φτιάξει την ενεργία. Εντάξει, φτιάξει την ενεργία, κυρία Ράνια μου. Επίση, τώρα πρόσεξε μεγάλα για να δει ότι η Θεοδοσία είχε, ε, τουλάχιστον άλλαξαν οι στο σπίτι τη, λοιπόν. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή Έχει απόλυτο δίκιο Προσέξτε ποιον είχε μαζί το Βαρουφάκη Ας το James Galbeth Του Ιστιντού του Λεβί Θυμόσαστε Τη βουλευτήνα Που την είχε πάρει από την, που την έκα, και την έκανε βουλευτήνα Ο φίλος μας Ο, ο, ο, ο Γιωργάξο Παπαντρέο Την κυρία Έλενα Παναρίτη Την ξεχάσατε Την κυρία Έλενα Παναρίτη Η, η, η, η οποία Είχε γίνει την είχε κάνει βουλευτήνα ο... ο Γιουργάκης ο Παπαντρέας Και Μας είπε εκείνο το Το καταπληκτικό Ότι οι Έλληνες κάτι πρέπει να γίνουν Σαν τους Ευρωπαϊκού Κάτι τέτοιο και τότε είχαν πέσει Και τα κουδούνια Ήτανε μαζί Δηλαδή μεγάλη εδώ μιλάμε για μια εθνική Ομοψυχία Για μια εθνική συστράτευση Το καταλαβαίνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν καλά, άστα εις την λεβί ε, με τον Παπαντρέα, ε, Βαθυπασόκη, ε, Κυπουρή, ε, τώρα ξαφνικά αυτοί που συμβάλλαν να οδηγηθεί η κατάσταση εδώ που οδηγήθηκε, τώρα ξαφνικά είναι οι ε, πυρέτες της αριστεράς. Στηρίζουν την αριστερά κυβέρνηση της Ελλάδας για να λύσει το πρόβλημα. Καταλαβαίνεις ποιος ήτανε μαζί με τον Βαρουφάκη Μεγάλε ή όχι. Πλείς. <μιλίγε> Καλώς <μιλίγε> ναι. <μιλίγε> <μιλίγε> ναι. Ναι. <μιλίγε> ναι. <μιλίγε> ναι. Ναι. Φίλε μου έχεις απόλυτο δίκιο oh. Από την πρώτη μέρα που... Όταν διαβάσαμε Τους τις ψήφους που πήρε ο Βαρουφάκη Και εκπλαγήκαμε λέμε τώρα Πέσαμε από τα σύννεφα Είπα εγώ 120.000 και με πήρε ο τηλεκροατής Και μου είπε 180.000 <Και> Τούτο είναι ένα τηλεοπτικό κατασκεύασμα Και το είναι... είναι καθαρά τηλεοπτικό Και εκείνος που το επέβαλε Στην κοινωνία Δεν είναι... ήτανε Ξεκινώντας από την εποχή της κάτω πλατείας των αγανακτισμένων Είναι ο Σκάι Ο Σκάι δεν τον έκανε αυτόν Βεντέντα Ποιος τον έκανε Παρακαλώ ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τηλεκτροατάφραση. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, με συγχωρείτε που χρησιμοποιούμε τέτοιε εκφράσει, αλλά δεν υπάρχουν διαφορετικέ για να, κατα... να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μα. Η κυρία Παναρίτη την οποία έκανε ε, υπουργό, ε, βουλευτή, να την έφερε ο Παπαντρέα τη ε, ε, Παγκόσμια Τράπεζα, θα θυμάμαι τώρα, το 2013 Είχε γράψει, έγραφε άρθρο η κοπέλα Και έγραφε Προσέξτε να δείτε πόσο ανθέληνες είναι Πόσο ανθέληνες είναι Οι φέροντες ελληνικά ονόματα Έγραφε λοιπόν στο άρθρο Ευτυχώς που ο Νόε Ήταν εβραίος Γιατί αν ήταν Έλληνας Δεν θα είχε τελειώσει ακόμα οικιβωτός Κατάλαβες μεγάλε Μα αν ήταν Έλληνας ο Νόε Δεν θα επέτρεπε να γίνει πλημμύρα Κοπέλα μου Λέω εγώ τώρα Κατάλαβες γιατί οι... οι θεοί των Ελλήνων δεν κάναν πλημμύρες Οι θεοί των Ουριών Κάνουν πλημμύρες Κατάλαβες Λέω εγώ τώρα μονολογώ εγώ ρε παιδί μου Μονολογάω λοιπόν. Αλλά αυτοί λοιπόν οι ανθέληνες Είναι μια παρεούλα Εκεί με το βαρουφάκι αυτή τη στιγμή Και προσπαθούν να μας σώσουν πάλι Οι ίδιοι Προσπαθούν να μας σώσουν πάλι Και ο άλλος ο έρμος είναι στην πλατεία Να πούμε και εκεί Έπαθε βροχοπνευμονία! Παρακαλώ! Έλα! Yeah. Δε μου λες, ο φίλος είναι εκεί ηθομένο στον κόλπο! Είναι στο το... Ε, πες του, ρε τι είναι η Άρτα ρε This is του, τι είναι <Τι> Άρτα Λέω <πες. Τι> να Να'στε καλά καλημέρα καλημέρα να είστε καλά Φίλος Φίλος Αρτινόπουλων Της Νερατζοκολίας Μας ακούει λέει αυτή στην Αθήνα Με ένα φίλο του λέει πα, πα, πα, Που φτάνει χάρη μας ρε παιδί μου Και σε ρωτάω εσένα τώρα φίλε Που είσαι στην Αθήνα με το φίλο σου η κυρία Παναρίτη Είναι δυνατόν να είναι με το κυρίου Με το του το κυρίου Αυτή Η Ανθελινοπούλα μπορεί να το βγάλουμε αυτό το ποίημα Η Ανθελινοπούλα που Έκανε και ότι έκανε αυτά που έκανε Να είναι με το βαρουφάκι για να με ξανασώσει Ρε μεγάλε Έλεος ρε Έλεος Έλεος ρε πούσι μου. Κυρία μου και κυρία μου Μ' μια βροχμουνία κανένα εκεί στο Σύνταγμα, φοβάμαι και στι άλλε πλατείε. Εκείνο το οποίο έχει περάσει, παρακαλώ ορίστε! Ναι. Ρε τώρα μου, είσαι, είσαι περίεργο στη λέγκωρά τη ναι άκου τώρα ναι θα σου πω ρε τηλεακροατή να πούμε είσαι τελός να πούμε ίδιο είναι να τρως να πούμε στο πατσατζίδικο η καλή καρδιά και ίδιο να παίρνεις το γεύμα σου στο σαλόνι de bricolage ρε θα με τρελάνεις και εσύ τώρα είναι, φυσικά είναι διαφορετικό να μιλάς με την τρόικα και είναι πιο σωστό να, να έχεις μαζί σου τα ιστιντούτα λεβί και τέτοια πράγματα ρε, είμαστε αριστεροί ρε τρυρ, σιγκέσα, ξύπνα νάμ. Λοιπόν, και βέβαια μα, ε, έχουν πιστεί όλοι αυτοί που αν το βαρουφάκι και ο κόσμος πιστεύει ότι θα αποτεναχθεί ο ζυγός των δανειστών και των διεθνών αγορών. Θα κτηναχθεί ρε παιδί μου, πώς την τεινάζει το σκύλο όταν του ρίχνεις νερό και θα φύγουν έτσι ξαφνικά οι δανειστές επειδή είμαστε αριστεροί πια. Πάντω, ε, μεγάλε, από τα πλακάτ που έγραφαν στι χθεσινές διαδηλώσει. Έγραφαν «Δε χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα» Ωραία βέβαια, καλά εντάξει δεν το λέω, δεν το συζητάω Λοιπόν ψηλά το κεφάλι ούτε ένα βήμα, μ' αρέσει, συσάχθεια Μ' αρέσουν αυτά τα, τα, τα, τα συνθήματα Αλλά σας πρόλαβε πολλά χρόνια πριν Σας πρόλαβαν δύο ωραίοι τύποι που γράφουν στους στίχους Ο ένας έχει γράψει «Η Κίνα είναι ελληνική και είναι δική μου» Και ο άλλος είχε γράψει «Δεν τεινάζω τα μυαλά μου στον αέρα για να μην γιωμήσει ο κόσμος εξυπνάδα». <Το> Σας πρόλαβαν, Μεγάλε. Λοιπόν, Μεγάλε, τώρα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν για το, το «Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε», επειδή φαντάζομαι ότι αυτοί που κατέβηκαν στους δρόμους χθες θα ήταν ε, το 98-99% δημόσιοι υπάλληλοι. Παρακαλώ. Βέβαια <Το> να το πω, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή αυτοί που κατέβηκαν χθες στον δρόμο το 98,5% 101% είναι δημόσιο υπάλληλοι, έτσι, για να αξιγιόμαστε, δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στον κόσμο. Διότι, αγαπητέ μου, το δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, σημαίνει, παρά ας πάρουμε αυτό, το δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, σημαίνει ότι... Κάποια στιγμή επειδή δεν έχουν μυαλό να δουλέψουν, να κάνουν παραγωγή, να βγάλουν κέρδος οι κυβερνόντες σου, αριστεροί, δεξιοί, κίτρινοι, μαοϊκοί, κόκκινοι, θα, θα δανείζονται συνέχεια. Κατάλαβες μεγάλε. Οπότε λοιπόν το δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε σημαίνει ότι μπορεί τα, τα 1000 ευρώ που παίρνει, λέμε μισθό να στα κάνει 200 ή 300 ή 150 να το δεχτείς αυτό ή είσαι διατεθειμένος να το δεχτείς αυτό αυτό σημαίνει δεν χρωστάμε δεν πληρώνουμε άστο τώρα η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα αυτές είναι ξυπνάδε. και ψηλά το κεφάλι ούτε ένα βήμα πίσω ωραία ούτε ένα βήμα πίσω ε, Εντό των ημερών τα βήματα θα είναι ολο... με την όπισθεν θα έρθει πίσω με την όπισθεν με διαφορετικές ε, ονομασίες αλλά θα έρθει πίσω με την όπισθεν λοιπόν οπότε μεγάλη ε, επειδή πραγματικά δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια Διότι εκείνο που έχετε καταλάβει ότι είχατε μια κάπως μεγαλύτερη άνεση Να καθίσετε αντί για 20 μέρες 30 στη μίκονο Ή να πάτε στο σανμονί Στο σανμονί σαν το χειμώνα Όχι στο σανμονί που ζει η Θεοδοσία μες το διαμέρισμα αυτή τη στιγμή στου σμείον τέσσερις Στο πραγματικό σαν σανμονί με τα χιόνια Να πάτε στο σαλιέ Στο σαλιέ με την και στυλιαν να ακούσει να φάτε τα τσουκουλατάκια το Μότσαρτ. Ναι. Λοιπόν, oh, oh, oh. δεν έχετε τώρα καταλάβει αυτό, αυτό. Έχετε περιορίσει αυτές τις ιστορίες oh, oh. Δεν έχετε καταλάβει τι συνέβη στην Ελλάδα ούτε τι πρόκειται να συμβεί. Oh, oh, oh. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Για να καταλάβεις λοιπόν γλυκά ο κουρκουμπίνι είναι οι κουβέντες που ακούσαμε Από την εκπρόσωπο του Διεθνούς Νο... Νομισματικού Ταμείου Για την Ελληνική Κυβέρνηση Κουρκουμπίνι σου λέω Τρίγωνο Πανοράματος Λοιπόν τα ε... Η... Η Λαγκάρτ λοιπόν Αποθέωσε το βαρουφάκι Μέγαλε όταν σε αποθεώνει ο εχθρός σου Τώρα εντάξει η Λαγκάρτη είναι σύμμαχος του Βαρουφάκη και δική σου Δική μου δεν είναι Όταν σε αποθεώνει λοιπόν ο εχθρός σου Γιατί λέω ότι είναι εχθρός του Βαρουφάκη Διότι ο Βαρουφάκης δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα αυτή τη στιγμή Εκπροσωπεί κάποια λόμπη Λοιπόν, λέω, γι' αυτό το λέω ε, Επειδή είναι εκεί ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας Και όχι εκπρόσωπος, γι' αυτό το λέω Τον αποθέωσε λοιπόν ο βαροφάκης να πούμε είναι πάλι ρε χολύπτη, θα, φας, θα φας απόλυση. Θα φας απόλυση, θα σε βάλω στα πεντάμενα κάταργα, δεν γίνεται μέσα εδώ. Λοιπόν είναι ικανοί λέει οι Έλληνες, πρόσεξε. Είναι έξυπνοι. Έχουν σκεφτεί το πλάνο καλά. Ναι, το σκέφτηκε ο, το πλάνο καλά. Το πλάνο καλά το σκέφτηκε ο βαρουφάκη και ο Δραγασάκης. Και ο άλλος, πώ τον λέμε, ο Σταθάκης. Γιατί είναι ο σε Άκης, ρε? Α? Υπάρχει κάποιος λόγος Και Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Αυτές είναι οι γλυκές κουβέντες ε, Έγινε Πραγματικά ένα Direct Uppercut ήταν αυτό Που του έριξε ο Βαρουφάκης του κατατρόποσε Είπε ρίξαμε στους Ευρωπαίους Ρεξικέλευτη πρόταση Πααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα πα, πα σε ζουράρι σου λέω Χαίσαι ζουράρι να πούμε Τέλα τους ξέρανε όλους Εντουμεναξύ Στην ίδια περίπτωση Του ξαναξεράθηκε γλώσσα από το γλύψιμο σε συνέντευξη Στον γερμανικό περιοδικό Stern Πρόσεξτε τώρα. Τι είπε προσέξτε Ο, ο Έλλην, ο ήρωας Αυτός είναι ήρωας αυτή τη στιγμή, στιγμή. Οι Γερμανοί είναι καλύτεροι Ευρωπαίοι Από τους Έλληνε. Ναι η Μέρκελ είναι πιο ε, η πιο έξυπνη πολιτικό, Ναι. Ο Σόιμπλε ο μόνος ευρωπαίος πολιτικός με πνευματική υπόσταση. Ε, ναι. Αυτά. Εντάξει. Διπλωματία είναι ρε σε Είσαι ήρωας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούσες να το μαζέψεις λίγο. Διπλωματία είναι. Εντάξει. Πες τους έναν καλό λόγο. Δύο καλούς λόγους. Αλλά αυτό δεν είναι καλός λόγος. στην πραγματική ελληνική ονομάζεται γλύψιμο έτσι ονομάζεται αδερφέ τι να σου πω τώρα και βέβαια ο γλυμμένος ο Σόιμπλε μας είπε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας θα τηρείται από την Τρόικα την οποία προφανώς δεν θα λέμε πια Τρόικα γεια σου Σόιμπλε αυτός είσαι μεγάλε πες θα ακούμε εμείς στις πλατείες με πανό μεγάλε έτσι είναι η κατάσταση Αυτά συμβαίνουν και ενώ 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και όλες αυτές οι ιστορίες συνεχίζουν να υπάρχουν και ίσω όχι ίσως σίγουρα αυξάνονται, <Κι> έχουμε και λέμε, ορίστε παρακαλώ, <Κι> καλό <Κι> το έλα φίλε. Άμα γίνει αυτό που λες 98% θα ψηφίσω Υπέρ Ναι Ναι, αλλά μην ξεχνάσεις Χτες βγάλαν πανό Δεν είδες το πανό που βγάλαν χτες Η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα Αχα, καλά έκανες γιατί αυτό βρήκε στην υγειά και στην υγειά σου, Είχε πει, είχε καλά δεν τα είσαι καλά. ο άνθρωπος δεν βλέπει τίποτα, και, Λοιπόν, ούτε κανάλια, ούτε τηλεοράσει. Λοιπόν, και λέει, <coughs> πρότεινε, λέει ο φίλο μα εδώ, ο Βαγγέλης να γίνει, λέει, δημοψήφισμα. Όσοι είναι με την Ευρώπη, λέει, να πάνε, λέει, στην Ευρώπη τους 100% θα πάρει, αδερφέ. Μη σου πω, θα μπερδευτώ κι εγώ να πούμε να γίνω Ευρωπαίος Ευρωπαίος νιμώ, Οπότε άστο το θέμα Προσέξτε ο... ο Αλέξης Θα υπογράψει σύμφωνο ανάπτυξης Με τον Κουρία Του ΟΣΑ στο Παρίσι Ο ΟΣΑ Λαμβάνει πλέον τα ενία της ανάπτυξης Της Ελλάδας Λέγαμε προχτές για αυτή την ιστορία Ο ΟΣΑ λοιπόν αναλαμβάνει τα ενία για την ανάπτυξη δεν μπορούμε αλλά σκάσαμε από ανάπτυξη σφάζοντας φυσικά με το βαμβάκι και όχι με το μαχαίρι της Τρόικας είπαμε χαϊδολογήστε μας και λίγο χαϊδολογήστε μας, λίγο βαζελίνη αυτό θα κάνει ο ΟΣΑ προσέξτε ο μεξικανός πρόεδρος του ΟΣΑ ο Άγχελ Γκουρία έχει μεγάλη σταδιοδρομία με υπόγειες διαδρομές στην Αμερική αγαπητοί μου συμμετείχε σε όλες τις υπηρεσίες που πίεζαν τη Λατινική Αμερική υπέρ των συμφερόντων με τις Ηνωμένε Πολιτείες με φερετζέ, όπως πάντα, την ανάπτυξη. <Το> και φυσικά ήταν ένα από τους προτεργάτες της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης του Μεξικού μια τράπεζα που, αναλογεί, λοιπόν, ε, που, ανάλογη, που ανάλογη τράπεζα ακούσαμε και στι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα για την Ελλάδα. <Το> <Το> τις, ακούσατε, τις, τις έχετε ακούσει τη στις προγραμματικές και πριν Ανάλογη τράπεζα λοιπόν με την Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης του Μαξικού Ευαγγελίζεται οραματίζεται για να μην μπούμε του υπαγόρευσαν να κάνει και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα Γι' αυτό λοιπόν το θέμα ξεκίνησε με τον κύριο Γκουρία και φυσικά δεν πιστεύω να έχει καμιά αμφιβολία ότι στο τιμόνι του ΩΣΑ Λοιπόν θα έβαζαν ξέρω εγώ κανέναν άλλον Κάτι και κάτι τέτοιους βάζουν Κυριά μου και κυριέ μου Το έχουν καημένοι οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Όσοι βγήκαν τα τελευταία πέντε χρόνια ε, Βενιζέλη γιατί και αυτός Πρωθυπουργός ήταν Εκείνο το σφαχτάριο ο Παπαδήμος άλλο το πράμα ο Πικραμένος, Και διάφοροι άλλοι να πω Λοιπόν το έχουν Τους το έχει γράψει μοίρα τους Το κισμέτ να κυκλοφορούν να πούμε Όπως κάτι παιδάκι εκεί στο μετρό στην Αθήνα Δώσε καλλικύριε Έχ ε, ε, και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Έτσι όπως οι προηγούμενοι έτσι και ο Αλέξης Βγαίνει λοιπόν Να βρει επενδύσει, Ετοιμάζεται λοιπόν να πάει και στην Κίνα Άιντε πάλι στην Κίνα Ωραία τι θα γίνει στο συνολικό τείχος Μάλιστα Πέρα από αυτά κυρία μου και κυρία μου η πραγματική ζωή μας λέει το εξής Το 2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες Όχι απλώς γονάτισαν σφάχτηκαν κυριολεκτικά Φορτώθηκαν με, νέα, με νέο βάρος Υψος ε, ε, ε, ε, 9 δις ευρώ χρέη στην εφορία Αυτή τη στιγμή δηλαδή Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόνο για το 2,14 χρωστάνε 9 δις και βέβαια ετοιμάζεται καινούργια νέα αρρύθμιση 100 δόσεων για να αρπάξει ό,τι μπορεί καταλαβαίνετε, Α, δώσε και με ένα μπάρμα Μουσική και κυρία μου και κυρία μου τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω έμφυα και λόγω άλλων ιστοριών φορτώθηκαν ακόμη 2 δις επιπλέον το κράτος όπως λέγαμε παλιά δεν, έχει, δεν είναι τίποτα άλλο από μια μηχανή παραγωγής φόρων παράγουνε συνέχεια φόρους αυτοί και τους φόρους αυτούς τους βάζουν στο λαό και ο λαός δεν έχει να τους πληρώσει και αυτόματα γίνεται κατηγορούμενος λοιπόν αυτή είναι η πραγματική ζωή Το, τα άλλα είναι άλλα λόγια να, γραπιω, να αγαπιόμαστε έλα μην μου πει τίποτε έλα ρε παιδί μου είπα κι εγώ οι διεθνείς ορθόδοξες διακονίες Έχουμε και τέτοιες Τιέτοιες ορθ, ορθόδοξες διακονίες Δεν τις ξέρεις Εμφανίστηκαν λοιπόν οι Αμερικάνικες Και θα μας σώσουν από την πείνα ε, και, και η Ούντρα Τα ίδια περίπου έκανε ναι. Λοιπόν, θα βοηθήσουν οικονομικά ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς Πρόσεξε μεγάλε τώρα, προσέξτε τι κόλπα κάνουν Να παράγουν και να τυποποιούν τα προϊόντα Με την υποχρέωση να δίνουν μέρος της παραγωγής Σε φτωχούς Έλληνες που δεν έχουν να φάνε <laughs> <laughs> Ναι, προσέξτε τώρα Αυτά είναι κόλπα Θα έρθει η ορθόδοξη διακονία από την Αμερική Θα βρει το χαζό των αγρότη εδώ στη... Που δεν ξέρει να το κάνει αυτό μόνος του ρε παιδί μου Να κάνει μια διακονία μόνος του Ναι Θα τον βοηθήσει να Πώς το λένε Να κάνει παραγωγή Και το 10-20% 5% θα φωνάζει ο αγρότης Ποιοι Έλληνες δεν έχουν να φάνε Και θα περνάνε να τους δίνει το φαΐ Κυρία μου και κυρία μου Δυστυχώς ξεκίνησε πάλι η αρλούμπα Παρακαλώ Ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώς. Ναι. ναι, ναι, κυρία μου και κυρία μου, όπω το λέτε είναι. Ο ταλέπορο λοιπόν αγρότη τώρα περιμένει την Ορθόδοξη Διακονία να του πει τι θα σπείρει. Καλά σημείωσε λοιπόν. Ο κατεστραμμένο αγρότη εδώ που χάθηκε η καλλιεργειά του στον κάμπο θα κοιτάξει ο άλλο τον Εύρο που χάθηκαν χιλιάδε στρέμματα καλλιεργειών. Θα έρθει η Ορθόδοξη Διακονία, ρε παιδί μου, και θα του το φτιάξει το πράγμα. Αυτέ. Ξέρετε όλοι για να μην κουραζόμαστε ότι οι ορθόδοξες διακονίες και όλα αυτά τα κόλπα είναι κόλπα μη κυβερνητικών καταστάσεων κόλπα τα οποία γίνονται για να τρώνε χρήμα και το χρήμα είναι πολύ κατάλαβες μεγάλη αυτή είναι η ιστορία και όλα τα άλλα τώρα είναι ε, ναι να περνάει η ώρα να περνάει η ώρα λέμε όπως πέρναγε και με τους αμαροβενιζελοκουρέλινες όπως παίρνακε και ο κόσμος συνέχιζε να αυτοκτονεί και ο κόσμος συνέχιζε να έχει ανεργία, να, σφ... να είναι ανασφάλιστοι, παιδιά να λιποθυμάνε και όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως κυρία μου και κυρία μου, χτες στην ΕΡΤ είχαμε πάρτι με τη μορφή διαδήλωσης. Ο Υπουργός επί της Επικρατείας κύριος Παπάς ενημέρωσε τους πρώην εργαζόμενους της δημόσιας τηλεόρασης ότι όποιο θέλει... Μπορεί να επαναπροσληφθεί Αφού οι μισθοί θα καλύπτονται άνετα Από το ανταποδοτικό τέλος Από μένα το μαλάκα δηλαδή Όχι από σένα τον έξυπνο ψηφοκουβαλητή Από μένα λοιπόν. Δηλαδή λοιπόν Αυτό πιο ε, το, το, το, Να του βρούμε την πραγματική ονομασία Είναι το χαράτσι που πληρώνουμε εμείς Και πληρώναμε μια ζωή Για να γίνονται αυτά που γένονταν Στην ε, ε, Κυρία μου και κύριέ μου που πληρώνουμε στην ΔΕΗ, ναι, θυμάσαι. Όλοι οι πάντε. Ακόμα και οι κοτέτσι να έχει, πληρώνει για τη ΔΕΗ. Να σα θυμίσουμε ότι οι απολυμμένοι πήραν αποζημίωση όταν έγινε η ιστορία με το Σαμαρά. Ενώ όσοι προ... προσλήφθηκαν στην ΕΡΕΤ, δηλαδή στην καινούρια, πήραν, αποζημίω... πήραν και αποζημίωση απόλυση και παίρνουν και κανονικό μισθό. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, κυρία μου και κυρία μου. Και η αριστερά είναι φτιαγμένη μόνο για κάποιους για, το, για μια κανονική ζωή Δηλαδή μια κανονική ζωή ρε παιδί μου Με δουλειές Ας την αξιοκρατία τώρα να πούμε Και ας τα όλα τα άλλα Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις φως σε αυτή τη χώρα Παρακαλώ Ναι Ναι, ναι. Ναι, α, καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ρωτάει εδώ ε, ένα φίλο θα γυρίσουν πίσω τις αποζημιώσεις, βέβαια. Βέβαια. Τις έχουν κάνει οι μαντήλες, ρε, μαντίλετε. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, στο άρθρο «Ζητείτε λαός» αυτές τις απορίες εκφράζουμε. Με ποιο λαό θα υλοποιήσεις αυτές τις προγραμματικέ που έκανε κύρια Τσίπρα. Με ποιο λαό. Με ποιο λαό, αφού το, το πρώτο σα μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να βολέψετε Στρατό και να μετατρέψετε να αλλάξετε χρώμα στις φόρμες παραλλαγή του στρατού να τον κάνετε δικό σας ο λόγος πασιφανής δεν χρειάζεται Ενωμένη Ευρώπη και ξερό ψωμί είπαμε. είπαμε Ενωμένη Ευρώπη και ξερό ψωμί δεν κάνετε χωρίς Ενωμένη Ευρώπη αυτά που λες μεγάλε και φτάνουμε στο σημείο κυρία μου και κυρία μου λοιπόν να περιμένουμε με αγωνία από Δευτέρα σε Δευτέρα τι θα γίνει με τον Eurogroup και φυσικά το στομάχι και ο φόρος και το δικαστής δεν περιμένουν από Δευτέρα σε Δευτέρα διότι όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές αυτά λέει ο νόμος είναι η εποδός του κάθε βλάκα ο οποίος δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα σε αυτή τη ζωή παρακαλώ Προσέξτε λέει ένας φίλος Εδώ μέσα σκάτει στο παιδάκι στο λαιμό Απόψε που είναι τσικνοπέμπτη Θα πάνα με τη θεία πρόνοια Πώς τι λένε γι' Τα ορθόδοξα, τις ορθόδοξες διακονίες η φίλη μου θεδοσία μου έστειλε ένα mail Α για τον Χριστοδουλάκι ναι ναι ναι ναι, Τον ξέρουμε από παλιά μου Λει. Δεν εννοώ με τα χρόνια που έκανε Καθώς οι στρέλες του και εντάχθηκε στην αριστερά Α με αυτή η αριστερά Και ποιον δεν είχε στους κόλπους της Τι μεγάλος κόλπος ήταν αυτός της αριστεράς Θεοδοσία μου Μεγάλος κόλπος χώρεσε τους πάντες ε, Αργότερα λοιπόν Στο 96 4 όπως γράφει εδώ όταν από κέρυε θέσει υφυπουργού και υπουργού σε οικονομικά υπουργεία ήταν ένα από τους πιο στενούς του πιο στενού του Σιμίτη. Γνωστό προσώπατο τώρα ο. Ήταν και αυτό κάποια στιγμή να πάει ή να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία ή να, πάει να κάνει κόμμα. Κάτι τέτοιο κουβεντιάζαν πριν κάποιου μήνου. Με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, λοιπόν με τη δημιουργική λογιστική και το μύθο τη ισχυρή Ελλάδα, τις συνέπειε τι οποίε πληρώνουμε, βέβαια είναι, όλοι στο κόλπο ήταν ολοι ένα ένας-ένας είναι στο κόλπο Όποιον να πάρεις Συμμετείχε σε αυτό το πράγμα Και έρχεται σήμερα μετά από τόσο καιρό Να με κάποιον άλλο μανδύα Με την ίδια γλώσσα Και τις ίδιες τακτικές να σε σώσει Επανήλθε λοιπόν ε, Προσέξτε Προσέξτε Πολύ σωστά σημειώνει η Θεοδοσία Το εξυγχρονιστικό λαμόγιο του Σιμίτη Επανήλθε ως επιλογή του δραγασάκι για να τοποθετηθεί στη θέση του αντιπροέδρου της τραπέζης Πυραιός. κατάλαβες λοιπόν, αυτό, μέσω αυτού του κυρίου θα γίνει ο, έλεγχ, ο δημόσιος έλεγχος στην τράπεζα. <Κι> Σημειώνει λοιπόν η φίλη μας η δοδοσία, την απογοήτευση που προκαλεί ούτως ή άλλως η βεβαιότητα πως με λαμό για αυτού του είδους είναι προδιαγραμμένος και ο χαρακτήρας του δημοσίου ελέγχου, την εντείνει ακόμη περισσότερο η επιβεβαίωση του αμοραλισμού η επιβράβευση κάθε αλήτη και παράσιτου που ποτέ δεν πάει χαμένο Δυστυχώς ο Γιάννης Δραγασάκης δείχνει πως δεν διδάχτηκε τίποτα από το παρελθόν του όταν συμμοτήχε ο Υπουργό στην αλήστου μνήμης κυβέρνησης ζολότα και καταξεφτέλησε την αριστερά Η οδοσία μου ο Δραγασάκης <χει> κοίταξε περνάνε τα χρόνια είναι άλλη ιστορία τώρα αυτή, άστος. Άστο σου λέω τώρα το, μην μπιαστούμε με τίποτα με τέτοια τώρα αλλά φυσικά ποιους θα χρησιμοποιήσουν ποιους, ποιους πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσουν δεν είδε ποιοι έγιναν ε, αυτόματα υπουργοί ε, γραμματεί και φαρισαίοι σε μια αριστερά διακυβέρνηση με προγραμματικές δηλώσεις και τα δάκρυα του πρωθυπουργού Εσύ. δεν είδε ε. τι να υλοπερι... Ρε μεγάλε, δηλαδή για να καταλάβεις τώρα Πέρα από το ότι έκανες ήρωα το Βαρουφάκη σε μια εβδομάδα Δεν γίνεται δηλαδή ο χέστης ή ο κουκουλοφόρος της κατοχής Να γίνει ξαφνικά πατριώτης και να ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο Και για την κοινωνική δικαιοσύνη Πώς αλλιώς σε τι άλλη γλώσσα να το πούμε αυτό Να το λαλίσουμε Σε τι άλλη γλώσσα να το λαλίσουμε Υπάρχει καμιά άλλη γλώσσα Νο, ο Λοιπόν, Α, οπότε λοιπόν να σα αφιερώσουμε μια ωραία τραγουδάρα και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Ελάτε να τα ακούσουμε παρέα και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Θα που σ' έχασα γιατί σε αγαπούσα και θα χαρώ που γλιτώσα αφού δε μ' αγαπάς Λυπιθώ που γέλασες και εγώ παραμιλούσα και θα χαρώ που γυρίσε και με παρακαλάς. Ίσως έγινε η αγάπη ίσως. Ίσως έτσι είναι φυσικό, κάτι τραγικό Θα <ΪΡΟΥ> <Τα λύπυθώ> που σε έχασα έχασα <ΡΟ> Γιατί σου Θεό μου και θα χαρώ που διάλεξες διαλέξε δρόμο τη Θα λυπηθώ που γέλασε και με πιωτάει μόνο μου και θα χαρώ που γύρισε. Συγγνώμη να μου πεις Ίσως έγινε η αγάπη ίσως Ίσως έτσι είναι φυσικό δεν υπάρχει ίσως ίσως και είναι κάτι τραγικό Κυρίες μου και κύριοι, αυτά για σήμερα. Πιάσαμε και την κουβέντα εδώ με τον Καναλάρχη και πέρασε η ώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του Καναλάρχου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, για τις ωραίες παρατηρήσεις σα, για την τιμή που μας κάνετε να ακούτε την εκπομπή και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας! 101.5 FM Stereo